Αφομή τη συμφωνία τη Βάρκησα και το αφιέρωμα που κάνουν τώρα το ηγικό θείμενο. Για να καταλάβει και το τελευταίο του βάρη τη σήμερα αυτή τη Λευτική δρομοκρατία απέναντι στου ανθρώπου μόνο τη αντίσταση. Είναι ότι ο αρρώμητο, ένα από του συμμετέχετε στον γοργοπότα 17 χρονών τότε. Μάλιστα ο πιθυνικά κατόρθωσε να φτιάξει και ένα αιχμάλωτο Ιταλό. τον έσερνε, Ήταν κρυμμένο πίσω από ένα σχή. Μόνο του πήγε μέσα στο Πολυβολή που δεν κάνω καθόλου. Γενώντα το χωριό του μετά τη Βάρκζα, τον μακελέψανε με τα κλαδευτήρια τα φανιστα του χωριού. Αποκλείνεται. Μια περιοδία με. Μονο... Ο θα ήταν. Αυτό θα ήταν ναι, και οι 100.000 μεμονωμένοι ελασίτε και πόσε χιλιάδε εκτελεσμένοι ελασίτε αυτοί που οι οποίοι τον ήπιανε και καταλήξανε κυρίως νεκροί ή εξορισμένοι ή στη φυλακή ή σόβια να πεθάνουν κάθε μέρα και να του αφήσουν στο τέλος Ήταν οι ελασίτες όσοι που τον Γερμανό αυτό τίποτα άλλο Τέτοια μας κάνετε και σας αγαπάμε καλύτες. Γιατί μας αγαπάτε Σας αγαπάμε να ξέρει η χαρδιά μας είναι γεμάτη από εσά. Χαίρετε παιδες Πώς τον έχετε κουνούμαλο Ορίστε Πώς τον έχετε κουνούμαλο Σφυροδρεπανάτο Πολύ καλό Όταν μπαίνει δεν βγαίνει κατάλαβες mm. Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερα. Ενδοσυναίσθηση Πιτζάμες Πιτζάμες Σοκολατάκια ένα σοκολατάκι κάτι Δέκα το Τρεις φασολάδες Και φασολάδες Οι οικογένειε Μητσοτάκι σε αυτό τον τόπο. Γιατί δεν έβαλε και ένα διακανονισμό Siemens ή ένα payroll Siemens, Α, κάτι. Άντε, τόσο φτυμώσει. Λαϊκισμό, ey, είμαι λαϊκιστή. Έλα, ρε φίλε, πήρανε κάτι, πήρανε μια ξέρω εγώ, ένα μίξερ του δώσανε να πούμε τώρα Siemens. Τώρα. Καλά, ναι, δεν λέω ότι ε, εντάξει. υπάρχουν και καλύτερε εταιρείε. Υπάρχουν και καλύτερε και πιο μεγάλε χορηγίε. Α αμυνθείτε η κατάληξη για το συγκρότημα, μιλάω, έτσι. Α, για για αδυνατού και χοντρου oh. και αριστερού και δεξιού. Για να Ναι, ναι, πάλι. Πόσα είναι τα επεισόδια για το πανεκπαιδευτικό, μια χαρά, έτσι. Ε, αυτό ήταν ο πρώτο κύκλο, συνεχίζονται. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Λοιπόν, άκου να δει προσωπική μου γνώμη και για να κλείσουμε. Το θέμα με την αστυνομία στα πανεπιστήμια δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι σαν Το κυρίω του θέμα ήταν να στείλουν κάμποση η πελατεία στα ιδιωτικά. Αυτό έτσι κι αλλιώ. Αυτό έτσι κι αλλιώ, οπότε βάλαμε και την αστυνομία εκεί πέρα. Με τη... μου λύνει τα πντουφουκού τώρα και μου γυρίζουν τα μάτια τέτοιο. Και ά! Και! Α! Έλα, σταμάτα πια! Γιατί, έτσι. Παρά την σημαίνει να πάμε! Και! Α! Yeah. Ε, είδε, σα φίνω όμω να το περιμένεις δεν το δίνω. Τώρα, τώρα να σου πω κάτι. Και α! Είδε, έτσι, το φόβο μου. Να σου πω: Τι? Το ξέρει, εγώ πήρα τηλέφωνο να σε προετοιμάσω γιατί θα σε στα δικαστήρια. Εμένα? Εσένα βέβαια. Γιατί έχω... τι έκανα, σε παρενόχλησα, έχω... λίγα σου έκανα μαλάκα. Όχι γι' αυτό, έχει παρακινήσει πολλέ φορέ τη βία. Α, έχω παρακινήσει, μπορεί. Αφού πόσε φορέ έχει πει χτύπαμε. Αχ, χτύπαμε, το λέω και τώρα. Ε, ορίστε, παρακινήσει πάλι στη βία. Ωραία, να πάω μέσα, τι να κάνω, είμαι ανώμαλο. Θα κρίνουμε και του ανώμαλου τώρα, <laughs> κουνούμαλο. Kuwa nomalio ni kumu ni la hola kunumala. Hela kunuma <laughs> leja. <laughs> Της εσπέρας, Χαίρετε τη εσπέρα κοινωνιώμα, λέει. Χαίρετε τη εσπέρα! Κουνούμε, μαλλενά! Α το, μ' άρεσε. Μπήκε επίση με δημοκρατία στα πανεπιστήμια, eh. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπήκε. Αχ, τι με ράκλου αυτή η δημοκρατία. Αυτό, εγώ. Αχ, μπε λίγο πιο <σο謊t> βαθιά. Κι εγώ το ήξερα. Μπε, μωρή δημοκρατία, μπε λίγο ακόμα. Αλλιώ από λίγο την περίμενα να μπει τη δημοκρατία, αλλιώ μα μπήκε. Ε, από πού την περιμένει. Όταν μπαίνει η δημοκρατία, περιμένει να μπει απλώ. Δεν σου μπαίνει από πίσω όπω κατάλα Λοιπόν, να σου πω, επειδή αυτό το σταθμό είναι. Σα ακούμε και οι ελληνοφιερνήσει, σα ακούν και τα δεξιά του, ακούν όλου του υπόλοιπου μέσα στη διάρκεια τη μέρα. Όποιο θέλει, α πάει ένα τηλέφωνο, δεν έχω ένα στίχημα να βάλω. Για να του βάλω το εξή στίχημα. Ότι αν γίνει εκλογέ το επόμενο εξάμεινο, θα τη πάρει ο κούλη. Okay. Στι επόμενε εκλογέ που θα γίνουν και θα χάσει, την επόμενη μέρα δεν θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Μιτσοτάκη. Αυτό το στίχημα θέλω να βάλω με κάποιον να το πιστεύει, όχι, ρε παιδί μου. Κάτε και παιδί. αυτό ισχύει εγώ σου λέω. Ωραία, σύμφωνα. Αν χάσω Ο Μιτσοτάκη απλά θα χάσω Ο Μιτσοκ Κάποιοι θα πρέπει να κερδίσει. Ποιο είναι αυτό κερδίσει. Έχει κερδίσει. Ο τσίπα πάλι δεν θα κερδίσουν εμεί, α πούμε. Το μεγάλο στίχημα είναι μια και την επόμενη φορά έχουμε εκλογέ με ε, αναλογική, αναλογικά στην Βουλή θα παίρνουν οι ψήφοι, για πρώτη και τελευταία φορά γιατί έχει φροντίζει για αυτό Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά, αυτή την ευκαιρία που έχει, το 45% που κάθεται έξω από τη Βουλή απογητευμένο, αυτή τον 1 που είχαν ψηφίσει στο δημοψήφισμα μα και ένα μήνα μετά δεν ψηφίσανε, γιατί ήταν απογετεύματα το σύστημα. Τώρα έχουν την ευκαιρία την ψήφων που θα ρίξουν να πιάσει. Υπάρχουν κόμματα που είναι ήδη μέσα στη Βουλή, ξέρουμε ποια είναι αυτά. Για μένα το κουκουέ και το μέρα 25 μόνο, ούτως και άλλως. Αλλά υπάρχουν και κόμματα έξω από τη Βούλη που τώρα έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε άναξης κάτι την μας. Που είναι μια φορά στα τρία χρόνια. Πρέπει να έχουμε και άλλη πολιτική δράση, αλλά αυτό είναι άλλο. Έλα, Αποστόλη καλημέρα Καλημέρα ποιος είναι Είμαι ο αυτός από τη Ζάκη εδώ Γεια σου Ζακινθινέ Ναι λοιπόν Ή να σε λέω Ναβάγιο Γεια σου βρε Ναβάγιο Μ' αρέσει πιο πολύ μας, Σήμερα μας σε περισσότερο Καλή Γιατί η ζωή δεν αντιλαμβάνεται Έβαλα λίγο πριν από εσά αυτό το μαντακισμένο. Μην μιλάτε έτσι, κύριε. Σα παρακαλώ, θα με υποχρεώσετε. Αλλά καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη, αλλιώ. Ναι, η Ευγένεια σου λείψανε. Σοβαρό το πρόβλημα. Διότι η ζωή έχει τη σειρά τη. Πόσοι έχουν προχωρήσει να καθυποτάξουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Όμω αυτοί και εμεί υπάρχουμε. Ότι μας λεπωρούν, είναι το χρήμα. Αχα. Είναι Υπάρχει το... ένα συλλογισμό, ώστε να τη με, με, με λίγο μπερδεμένη έκφραση, αλλά οκ. Okay. Ναι, είναι το χρήμα που εξαγοράζουν όταν ο Παπαντρέου κατοχύρωσε την προμήθεια. Όλα τα άλλα μπήκανε σε εφαρμογή. Μάλιστα. Ήλήψεις τον ανθρώπο ότι θα επιβιώσουν. Αφού δεν αγοράζει το χάρος, τι να το κάνει. Μάλιστα, κατάλαβανα, είστε καλά. Να σε ρωτήσω, εκείνο το ταξίδι που είχε κάνει ο Άβωνε στα Αραβικά Εμμυράτα για να φέρετε. Έτσι ήταν στις... και ήταν. Ταξίδι στο κέντρο τη γη. Πόσο και αν δεν θέλει, δεν μπορεί. Ταξίδι στο κέντρο τη γη. Συγγνώμη, λάθο στο chat. Ναι, και φωτογράφοι για του Τι έγινε με εκείνη την επένδυση. Από του πολυελαίου, με εκείνη τα τσουτσούνια. Ναι, τι έγινε. Ναι. Ε, καλά, καλά, γενικώ, απλά δεν μπορεί να ταξιδέψει η επένδυση λόγω COVID. Καλέ. Βάζαμε ότι η επένδυση ταξίδιξε προς το δειράχιο της Αλβανίας. Στην Αλβανία μπορεί. Α, στην Αλβανία μπορεί. Στην Αλβανία Είναι. δεν κολλάει. Στην Ελλάδα, α, κολλάει. Α, στην Ελλάδα α, κολλάει. Α, γι' αυτό πήγαν εκεί οι Άραβες. Εκεί τους έβγαλε ο δρόμος τώρα. Άσοι που οι περισσότεροι Αλβανοί ξέρουν Ελληνικά πια. Μάλιστα. Θέλουν και πολλοί α. Άραβες. Το καταλάβανε, νομίζεις. Όχι. Μάλιστα. Για να μην φάμε καμιά αγωγή, κανένα εξώτικο όταν λέω παπάρα εννοώ το ψωμί στη σαλάτα. Πε αυτό το παπάρα τον καλαμούκι που διορθώνει το τζίπρα έκανε ένα λάθο. Δέχομαι το ρίσκο και γι' αυτό θεωρώ ότι το ορθόν θα ήταν. Mm. Τα ελληνικά σα βλέπω είναι άψογα. Είδαμε και τον μιτσιοτάκι που ξέρει πολύ καλά γλυκά και ελληνικά. Δεν μα πιάνει φανταλά λέω εγώ. Αυτό τι σχέση έχει επειδή είναι άσκητο ο Μητσοτάκι, δεν θα διορθώνουμε τον τσίπρα μου. Πόσο καρακείο σου είσαι πια. Βρε ο σε έκανε λάθο, αλλά είδαμε και τον άλλο που μιλάει. Ναι για... ωρα, είδαμε και τον άλλο. Απλά τώρα βλέπουμε τον τσίπρα αυτή τη στιγμή. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι επομένω είναι για τον άλλον. Τώρα λοιπόν που βλέπουμε τον τσίπα, την παπαριά την έκανε ο τσίπρα. Εντάξει. Λοιπόν άκου το την παπαριά την έκανα λοιπόν, μπορώ να στείλω να Όχι, όχι, δεν μπορεί. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι. Τίπρα, είσαι θεός, ήλιο καρικιοκερινό. Και όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκη, εγώ σε βλέπω σαν θεό. Και ο Μητσοτάκη τον τζίπρα βλέπει σαν θεό. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ρε, δεν παραγαίνει. Κα... <συ> Παρακαλάει να μην φύγει. Να ζωή εγώ το έχει πάλι αυτό το παλικάρι αυτό ο ψηλοπιούν. Όταν ήταν μικρό, θέλω να γίνει ποιητή. Η μάλλον του τον τράραζε στο ξύλο ποιητή, θα πεθάνει από την πίνα και τι θα γίνει το μαγαζί γωνία που σε ετοιμάζουμε θέση προ του τέλο πάντων. Και έτσι αυτό τώρα ξεχνά πάνω μα δημοκρατία και μα διαβάζει αυτά τα φθηνά αστυγάκια και από το ημερολόγιο. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Ε, Λοιπόν, όλο αυτό με το που έγινε με τον Πρίτανι πριν από τον καναδείμινο όπω πάει. Πολύ και τυχαία, για να περάσουν αυτά που περάσαμε τυχαίο. Και όχι δεν δείξω. Ήταν νικεστημένο, ε, έλεος κάπου, όπα! είμαι, είμαι προβοκατόρις, σ' αγαπώ, το κερατό μου. Ρε, πουτανάκη, τι έγινε, ο γυμναστήριακός είμαι. Δε μ' αρέσει όπως μιλάς. Πώς να σε πω, κα***λα, εντάξει, κα***λα. Θέλω λίγο, καλύτερο τρόπο. Ναι. Θα σου πω τι έγινε μεσένα ρε μαζίκα Αποστόλης Αποφάσισε ότι δεν θέλει, θα κροατέσα και εμένα πλέον Όχι, γιατί Και έχω πάρει τρεις φορές φορές Έχω τα αυτά που έχω να πω Ότι αν τη δεν όλο Ολοκληροεγκόμιο σου, σου έπλεξε Αυτά δεν μπορώ, τα σάλια, Α. δεν μπορώ τους σαλιάριτες Βραδικά Σου, μαλάκα, ολόκληρο αυτό σου είπα ότι επειδή με βγάζεις στην αρχή τη χρονιά, χαίρομαι που με βγάζεις παρότι διαφωνούμε. Ποιο αλλιά είναι, διαφωνούμε, ρε, μαλάκα, Αλλά είσαι. Το γλύψιμο, μπορεί. δεν μπορώ το γλύψιμο, παιδί μου, σε συχάθηκα Δεν με έσαι γλύφο, να σε γλύψω, ρε Εγώ σε κράζω, πρέ, μαλάκα, τι, να σε γλύψω, απλά σου. Αν με θα αλλιώ τα πράγματα. Να ξέρει, σου έχω πει ότι είχε καλύτερο από είπα ότι να αλλά με βγάζεις. Εσύ τώρα Ξέρω κι εγώ τι να κάνω. Εγώ γουστάρω να παίρνω στην εκπομπή του τόσα χρόνια. Λε, να παίρνει λεφού, τι θε να κάνω εγώ τώρα, θα σου κάνω και ξύχα. Όχι oh, μα, <σφυρίζω> μα, να μαλάκα, βγάζει αυτά που λέει, βγάζει ο μαλλογαριασμό <σφυρίζω> μα, το ταξιδιώ. Πού λέει ολομαλασίε, λέει ο μαλλογίε και λέγεται. Τι τσακώνεται μεταξύ σα θα γύρι με Σαρβάιπορ, δεν θέλω. Όχι, βέβαια, Καμία σχέση. Εγώ έχω πει κάποια πράγματα και για το σπίτι κάτι για το τζαμπου, έχω πει για το ένα για το άλλο. Δεν βγάζει τι, πώ συνέχεια τι, δηλαδή. Να ξέρω να μην ξαναπάραιτε με. Όχι μου έπούσε και κουμπλέξια, εφικτή αισητήρι. Κάντε μου Σε βαρέθηκα Τι Είναι αυτό ένα η... που κάνεις να πούμε Βγάζεις τον που... Αχ, μου αρέσει να μου κάνεις είναι κριτική να... Διορθώνομαι Ναι Άκουνα δει μαλκά, αυτό που έγινε με τον Πρωθυπουργό, κατακριτέο είναι εμέν, αλλά εντάξει, τι το πήρανε και το κάνανε, ποιά το κάνανε, εντάξει. Κατακριτέο είναι, εντάξει, πήγε, έκανα μαλκία. Νομίζω ότι και αυτοί ξέρουν τι κάνουν, ρε μαλκά. Βέβαια, μη σου δείξουν οι δεξιούλοι εσένα. Όχι, χέστηκα! Μη σου δείξουν οι δεξιούλοι εσένα. Άσε τώρα που χέστηκε τώρα, Μουρκακομήρα, δεν σε ξέρουμε. Ρε, τι ρε μαλκά, θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή, ωραία, πήγε να πούμε, κάνανε ένα γεμάταξ. Ωραία μαλκία. Μεγά Τι να κάνει, ο καημένο, ο καημένο για να ήταν θα σου λέει εγώ. τώρα. Έλα τώρα, μην δουλειά. έχω για γνωστικό άνθρωπο. Εγώ δεν σου πω ότι είναι καλύτερη. Α, Από τα δύο κακά λε. άντε, προτιμώ αυτό το. Αλλιμό, τι θα προτιμούσες εσύ. Γιατί να προτιμήσω ωραία εσύ το δεν να Και όταν λέει εγώ δεν ξέρω δεν έχω να πω τίποτα. Δεν θα Ποιο θέλει να κυβερνήσει, πε μου, Βελόπουλο, δεν μπορώ να διαλέξω.